Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Αλλεπάλληλε σεισμικέ δονήσει σημειώνονται στην περιοχή των Ιωαννίνων μετά την πρώτη σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών τη κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στι 11 και 4 το βράδυ του Σαββάτου. Κλειστούν σήμερα οι παιδικοί σταθμοί, τα σχολεία, το ΤΕΗ και το Πανεπιστήμιο, καθώ και τα δικαστήρια και οι δημόσιε υπηρεσίε στου Δήμου Ιωαννίνων, Ζήτσα και Πογονίου για προληπτικούς λόγου, λόγω τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στα Ιωαν η ασθενή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 4 και 30 τα ξημερώματα στην ΣΑΜΟ δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. ΣΑΜΟΣ για την ΕΡΤΑΓΕΟ Χάρη Ζαβουδάκης. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην Πλατεία Γεωργίου 21 Σωματεία του Νομού για την ΕΡΤ Πάτρας Δήμητρα Ναργύρου. Κάλεσμα προ όλε τι εργαζόμενες γυναίκες να διαδηλώσουν σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Νέων Καταστημάτων απευθύνει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για την αρτχανιών Μαρίνα Μαμπακάκης. Η Συλλαλητήριο διεργανώνει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα το Τοπικό Εργατικό Κέντρο, ζητώντας την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασία και απαιτώντα τη ζωή που μα αξίζει, σύμφωνα με δηλώσει συνδικαλιστών που συμμετέχουν στην αποψινική εκδήλωση. Αρτιζακίνθου Πέτρο Κομώνη. Το κλείσιμο των υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 15 Νοεμβρίου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν αναλυφθεί οι υπεσχημένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στελέχωσή του, αποφάσισε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που συνεδρίασε στη Σύρο για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Με υπόμνημά του αλλά και κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Μεγαλόπολης ζητάει από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δρόμου Τρίπολης-Καλαμάτας, από την Περιφέρεια και το Υπουργείο Υποδομών, ότι κάτοικοι των χωριών της περιοχής να μην πληρώνουν διόδια στην Εθνική Οδό προς Πάρτη και πιο συγκεκριμένα στον Σταθμό διοδίων της Πετρίνας. Για την Ερ Τρίπολης, Στάβος Ζορμπαλάς. Έματιρο επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Νέας Αλικανασού στο Ηράκλειο, ανάμεσα σε δύο κρατούμενους από τη Συρία. Ο ένας εξ αυτών χτύπησε τον άλλο με κονσερβοκουτί, τραυματίζοντας τον σοβαρά στο αυτί Από την έρτη στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ανάβαση στο Βέρμιο θα επιχειρήσουν 11 ηλικιωμένοι Γερμανοί παιδιά και εγγόνια στρατιωτών ακολουθώντα τα ίδια μονοπάτια που πριν από 75 χρόνια πήραν γυναίκε με βρέφη στα χέρια του και παιδιά από το Μεσόβουνο και του Πύργου για να σωθούν από την καταδίωξη των Ναζί. Για την έρκο Ζάνη Δέσπινα Αμαραντίδου. Οι Λαϊκέ Επιτροπέ Ικαρία καλούν σε πανικάρια συγκέντρωση διαμαρτυρία για τα προβλήματα υγεία στον νησί την 5η 20 Οκτωβρίου στι 8 το βράδυ στην πλατεία Επδήλου. Γιώργο Διτσαρά από την Ικαρία για την έρ Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη για το Σύλλογο Εργαζομένων στους Δήμου του Νομού Καρδίτσα, προκειμένου να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου και τρόπου διεκδίκησης και επίλυση αυτών. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη ΕΡΤ. Στα 95 λεπτά το λίτρο θα διατίθεται το πετρέλαιο θέρμανση στη Λέσβο, σύμφωνα με τι εκτιμήσει πρατηριούχων, που παραλαμβάνουν σήμερα τι πρώτε ποσότητε. Ωστόσο, καμία παραγγελία μέχρι στιγμή από του καταναλωτέ. Για την ΕΡΤ, Αγ Τέλος του χρόνου παραδίδεται από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών το πόρισμα για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, ενώ το εκλογικό σύστημα που προωθείται είναι το αναλογικό. Αυτό ανακοινώθηκε στο σημερινό συνέδριο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιείται στο Βόλο. Για την ΕΡΤ Βόλου, Μαρία Δημητρίου. Thriller, λαμβάνει 67 χρόνου ο οποίος βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου απαντρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του στην περιοχή Κιδονίτσα στο χωριό Καρτερόλη του Δήμου Μεσσίνη σε αγρόκτημα ιδιοκτησία του. Για την έρθ καλαμάτας Βαγγέλης Ποτέας. Τρία άτομα εισέβαλαν χθες τα ξημερώματα με καραμπίνα στο σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού στο Μοσχονέρι Λεχενών. Τους χτύπησαν, πήραν 650 ευρώ και έφυγαν. Οι δύο από του τρει δράστε είχαν καλύψει τα πρόσωπά του, όχι όμω και ο τρίτο που αναγνωρίστηκε από το ζευγάρι και συνελήφθη κοντά στο σπίτι του Σαλεχενά. Για την ΕΡΤ πύργου, Μπάμπη Στην ίδρυση κοινωνικού παντοπολίου στη Δημοτική Ενότητα Κερκίνης θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή Συνδικής. Για την ΕΡΤ Σερών, Λεωνίδα Κασάβη. Αυλέα, μη ημερίδα του Σάββατο για το 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Βιομηχανική Πληροφορική του ΤΕΙ Σα εξαρτά, ΕΡΤ Συνελήφθη ζευγάρι στον Τύρναβο που δήλωνε ψευδό ότι έχει έξι παιδιά για να εισπράττει το επίδομα πολυτέκνων. Το ζευγάρι που στην πραγματικότητα είχε δύο παιδιά εισέπραξε παράνομα περίπου 42.000 ευρώ. Ερτ σα Μίνα Μαυρογιάννη. Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε στο κερκυραϊκό κοινό του συμμετέχοντες και όχι μόνο το πρώτο διεθνές χοροδιακό φεστιβάλ Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο τριήμερο. Με πέντε χοροδίες της Κέρκυρας τις πρώτες θέσεις σε διάφορες κατηγορίες ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του για την Αρτ Κέρκυρας Λικούργος Κεδόπουλος. Τον τελικό του προορισμός στις πρέσπες έφτασε ένα από τα Grand Prix της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά Europa Nostra. Πρόκειται για το βραβείο αποκατάστασης του νερόμιλου του Αγίου Γερμανού που διακρίθηκε ως ένα σημαντικό έργο που αναδεικνύει την ιστορία και την αισθητική του τόπου για την Ερτφλόνα στο Μαΐα Δάμου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.